και συρριχνωμένο η γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία.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 είναι είναις πάρα πολύ συμβατής άνδρας, Πάρα πολύ συμβατής, Πάρα πολύ συμβατής. hat mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, ein schöner Name für deine Arbeit. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η ιδεότητα, η ιδεότητα, απολύτως η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 Will be the with with the Ξένη κατοχή. Παρακαλούμε. Ξένη κατοχή. Είναι στρατιώτες, ξένη, προγραμβάτα και κοστούμ. Γεια σας, γεια σας. Βρε. Αυτή η γνώριμη φωνή είναι της βασιλική Μανιού. Ε, και η άλλη φωνή είναι του Πάντου Παπαδομανουλάκη. Ε, συντονιζόμαστε στο πλατεία-radio.listentomyradio.gr ε, Εκεί στέλνουμε και στο chat του σταθμού, τα σχόλιά μας, τις παρατηρήσεις μας, yeah. ό,τι θέλουμε. Ε, και περνάμε στο επόμενο ηχητικό με τον αστήριες για να έχουμε κανονικά-κανονικά συνεχόμενο μας.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 <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλη; όχι, γιατί μια περιοχή αντισταγεται μικρή φόρα στον ίδιο μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά σταδόφαλα. Σε <ΣΥΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Είμαι Καλώ ήρθατε στο καλατικό χωριό από μια εβδομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ το καλατικό χωριό να ξέρει. Ε, εντάξει, υπήρχε ο λόγο απουσία, ο τέλο πάντων ήταν αρκετά σημαντικό. Ε, να πούμε στου φίλου ότι η Συνέλεψη Γλυκών Ερών πριν από κάποιο διάστημα πήρε απόφαση να ξεκινήσει ένα εγχείρημα μια συνεργατική καλλιέργεια. Βρέθηκε ένα οικόπερο εδώ στην περιοχή, ένα χωράφι. Ε, και τον τελευταίο ενάμιση μήνα έχουμε πέσει σε διάφορους κόσμους φιλισκάντων με τα μούτρα εκεί να οργώσουμε, να κόψουμε τα χορτάρια, να ξεπετρώσουμε, να πιτέψουμε κλπ. Ε, οπότε συνδυαστικά αυτό με άλλες υποχρώσεις δικέ μου, δεν μπόρεσε να είναι το τελευταίο διάστημα κοντά σα, εδώ στην Παξ Γερμάνικα, αλλά θα επανέλθουμε ευρυνήτερα, οργανωνόμαστε, τακτοποιούμαστε και θα είμαστε πάλι μαζί. Από τη δικιά μου πλευρά ξέρετε ότι έχετε συγχαθεί να ακούτε τη φωνή μου στις δικές μας εκπομπές, στις εκπομπές των άλλων παιδιών. Εντάξει, οπότε εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό Πάσχα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή Πάξι Γερμανικά, που γίνεται... Καλό Πάσχα για τον το χρόνο. Για τον χρόνο, έχω να πω καλό Πάσχα για τον χρόνο. Καλή μας ανάσταση. Αυτό είναι και καλύτερο. καλύτερο, καλή μας ανάσταση. Γιατί είναι η πρώτη εκπομπή Πάξι ε, μετά το Πάσχα, μετά τις γιορτές και το αυτό είναι το λόγο προφανώς για να καταλήξω στον Καλή Ανάσταση και στον Καλό Πάσχα το λέω γιατί αν κάτι είχαμε να πάρουμε από τις γιορτές που περάσαμε από το Πάσχα αυτό ήταν... Ήταν γυλά! Δεν έπρεπε κάτι άλλο! Όχι! Για πες! Όχι! Ε, είχαμε να πάρουμε άφθονη... Κάτι άλλο! Κάτι άλλο! Πέρα από τα γυλά! Είχαμε να πάρουμε άφθονη χριστιανική αγάπη! Πάνω από όλα τα χριστιανικά άτομα. Αγάπη μόνο. Ναι, αγάπη μόνο. Είχαμε πάρει κάποια. Πολύ αγάπη γενικά. Μελώσαμε, μελώσαν στο στομάκια μα από αγάπε, όπω από, το λέμε. Λόγου αγάπη που βγάλανε διάφοροι Ιεράρχε. Και διάφορα τα ίδια τη χριστιανική εκκλησία που βγαίνουν και εκπροσωπών, α πούμε, την χριστιανική. Και τα ίδια γενικότερα τη χριστιανική και τη μαζεύεται. σαν αυτό το γελίο τραγούδι. Τη χριστιανική εκκλησία ήταν. Αχ,χ,χ,χ. Και αυτό τη χριστιανική εκκλησία. Και το διάρθρο να την τύπο. Και πάμε Άμα σε αυτό αλεύει. το οποίο έλεγε ο Χατζιχρίστος Στις ελληνικές ταινίες παλιά, δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είμαστε Σίγουρα, Σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε να πάρουμε μια μικρή τζούρα Απαφέν την ευχάριστη ατμόσφαιρα των λιωτών που μόλις πέρασαμε Love is in the air. Everywhere I look Love is in the Every sight and every sound. Σκανδαλίζει όταν οι γυναίκε του ναού πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά που οι άντρε. Έχουν φτάσει στο σημείο οι ιερείς να αναρτούν ταμπέλε και σε μοναστήρια ότι είναι θέσει ανδρών. Είναι μια αρχή. Δεξιά μπαίνουν οι άντρε, αριστερά μπαίνουν οι γυναίκε. Μια γυναίκα θα είναι τελείω δίπλα στον άντρα. Μπορεί να είναι μια κουβέντα να το σκανδαλίσει. Λογικά με τη δική σου δεν, προ... προ... δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανθρωπότητα. Καθόλου. Ακόμη και η και ο γάμος είναι να οι καταστάσεις. Χρυσή αυγή, τι να σας πω να κάνω και λάθο Μ' αρέσει Ξέρετε πόσες φορές κυκλοφορώ στους δρόμους και βλέπω να πολλούνται παράνω με τα συντή και μου έρχεται να πιάσω αυτούς τους μαύρους και να πάρω τα συντήκια να χτυπήσω να τα σπάσω το κεφάλι τους. Χτύπα. Χτύπα σαν άντρας. In the rising of the sun Για σένα εγώ μέλωσα Εγώ έτλαψα για μία γόνη Από τα μέλλια. Όχι, από από ξεκινάει και αυτό Από μίξη ξεκινάει και αυτό, Α, από... Από αυτό Το οποίο ένωσα Τέλο πάντων ε, Απλά εγώ ένα ερωτιέ ότι αν όλοι οι άνθρωποι Ροπηδοί σκέφτονταν Με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται ο Γαϊτάνος δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε υπάρξει ανθρωπότητα, θα είχε συνεχιστεί το ανθρώπινο είδο κλπ. Πιθανότατο, όχι, αλλά σύμφωνα με τον Γαϊτάν αυτό είναι η καπέραση μα. Γιατί έκανε μια ανάλυση ο άνθρωπο, ότι άμα δεν κάνα την αμαρτία ο Δαν δεν θα κατεβαίνει μέχρι στιγμή, δεν υπήρχε λόγο να υπάρχει κάνει απόλυτα. Έκανε μια βαθιά επιστημονική ανάλυση ο άνθρωπο. Ναι, είπε ότι είναι και μαθήα επίση διαδικασία με την οποία κάνει οι άνθρωποι αυτό, αυτό το συγκεκριμένο. Ε, ναι. Πράγματι, βλέπει τώρα γιατί ψυχολογικά μιλάμε. Τα κόμπερ μίλησαν είναι την ώρα. Ποιο έχει είναι παράδειγμα. ο άνθρωπο. Ο, άνθατος. ο άνθατος τι είπε ο τη γνώμη του. Τη <συγνώμη> <Δημοκρατία> έχουμε. Προηγήθηκε βέβαια η δυνατή γνώμη με κατάρε γεμάτη του Αμβρόσιου. Ο να θυμίσουμε, είναι είναι το απόβρασμα εκείνο που έχει πει αποβράσματα του ομοφυλόφιλου. σε εγκάλεσα πριν από λίγο για τον τρόπο που μίλησε. Α, βράβε. Ναι, είναι αυτό που έχει πει αποβράσματα του ομοφυλόφιλου και δεν μπορούσε να καταλάβει σε μια προηγούμενη χρονική περίοδο. Και για το Γαϊτάνο τι έχει να πει όμω. Για τον Γαϊτάνο, τι εννοώ. δεν νομίζω ότι δεν είναι ομοφυλόφιλο ο Γαϊτάνο ή είναι ο άνθρωπο ομοφυλόφιλο. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω να ακούει ο το... το... άνθρωπο. Α πια δεν ξέρει το ξέρε. Ο κόσμο το έχει του πάνω, δεν είναι καθόλου. Ναι, δεν είναι καθόλου. Και τώρα κλείνεται την πατζηγερμανικά, αλλάξτε το λεωτό. Κυρίε και κύριοι, και μια αστυνομιακού τύπου Προσέγγισε όσο μπορούμε με ό,τι ξέρει ο καθένα από τους δυο μα. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο έχει πρόβλημα με το πρόβλημά του, δεν το έχει αποδεχτεί και γι' αυτό το λόγο αυτό το δηλητήριο που Είναι απλά τα πράγματα. Το πρόβλημα δεν είναι Υπάρχει είναι δικαίωμά του, προφανέστατα. Ο καθένα διαθέτει τον εαυτό του και το σώμα του όπω εκείνος νιώθηκε και θέλει. Αλλά τώρα να βγάζει τέτοιο δηλητήριο και να έχει τέτοιου τύπου ε, απόψει, οι οποίε δεν έχουν για κάποια βάση, ούτε κάνουν δηλαδή θρησκευτικά, χριστιανικά κλπ. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν έχει αποδεχτεί την ιδιαιτερότητά του. Έχουν γαϊτάνικα. Για να επανέλθουμε στον άλλον, για μένα άλλο είναι το άλλο γαϊτάνο, στήριε ένα τραγουδί, κάθε πα Συνήθως, ναι. είχε βγήκε ένα ωραίο μήμα. Και οι εφημερίδες, οπότε έχουμε τα... Ναι, τότε, είχε βγήκε ένα... Ένα ωραίο μήμα σε γιορτές, πάνω μια μούμια έγινε από και τάφο της και έλεγε... Πάσχα και σε βαλάγγισε μούμια, έλεγε γαϊτάνος. <laughs> ε, πέρα από αυτό, ε, ο Αμπρόσιος είναι ο άνθρωπος επίσης, ο οποίος είχε πει ότι δεν μπορεί να καταλάβε την αυτό που κάνει ανατρεπτική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και δεν κάνει ανατρεπτική οργάνωση το ο Επίσης, ο Αμβρόσιος είναι ο ίδιος άνθρωπος, για να ξέρουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε, ο οποίο, μισό λεπτό να τον έχω μπροστά μου, εδώ βρίσκουμε ένα επίσημο δελθείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, 15 Νάτου του 1926, που δημοσιεύθηκε η ομιλία του Λένη, Λένι. Και, Λένι και υπάρχει ένα βιογραφικό σημείωμα του Αμβρόσου. Μάλιστα. Από του έτους 1968 διορίστηκε η ιεροκήρυξη του σώματος της χώροφυλάκης. Ή 1968 η ε? Ναι, ναι. ναι. Λαβών εξ απονομή στο βαθμό του μοιράρχου, ώθεν και προήθη αργότερο εις yeah. Από τις θέσεις ο Στάπτης ανέπτυξε ποιμαντική δράση κυρίως εν των ναό και λιράσκων εν τις σχολές οπλητώ και ξωματικών της χωροφυλακής. Διατέλεσε διάφορα τέτοια. Διατέλεσε και καθηγητής στις σχολές μοιράρχων, αστυνόμων και στελεχών της ασφάλειας. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, δηλαδή, πλούσιο βιογραφικό. Πλούσιο βιογραφικό. Ο άνθρωπο για να καταλάβουμε μετά δηλαδή, πώ εκπαίδευε του mm. ασφαλίτες σε χριστιανική αγάπη. Διατέλεσε κοινωνικό έργο δηλαδή. Επιχούντα. Μάλλον το Πολυτεχνείο ήταν επηρεασμένο από δηλαδή, χριστιανικό και κοινωνικό έργο του συγκεκριμένου ανθρώπου. ήταν επηρεασμένο. Ήταν, αλλά από την άλλη πάντα. <laughs> <laughs> όχι, <laughs> όχι το Πολυτεχνείο. Ah. Που έγινε πολυτεχνείο. Επίσης, και κάτι άλλο ωραίο. Ε, ο Αμβρόσιος αποκαλούσε το χουντικό τυλί ναι. που ψώφησε φέτος ναι, ναι, ναι. Ε, Κολοκοτρώνει και Σοκράτη Μα ποτρίζουνε κόκαλα για μια κορτορά Δεν ξέρω αν έχω ένα απόσπασμα Νομίζω υπάρχει ένα απόσπασμα. Ναι, ο Ντεπυλή είμαι σίγουρη ότι σταματούσε η ελευθερία του εκεί που ξεκινάει για τον διπλανού του. Δηλαδή, ναι, και δεν γιατί, να έχει, κα, και γιατί να έχει και ο διπλανό ελευθερία, Ο Ντεπυλή την είχε πιάσει καλά. Πρέπει να είναι σαν ε, κάποιο Επίση, είχε ε, ζήτησε, ζητήσει ο άνθρωπο αυτό, ο παπά αυτό, ε, να κάνει εξομολογήσει ο Ντεπυλή. <στονίκη> Ε, τον πεδοκοτρόνη και τον Σοκράτη ταυτόχρονα. Να γίνει πνευματικό στην Δευτελία. Ναι, να γίνει πνευματικό στην Δευτελία, αφού είχε γίνει πνευματικό ολόκληρο του χουντικού λόφου. Ναι. Σαν ταγματάρχη, επί χούντα. Mm -hmm. Και ένα άλλο ερώτημα του συγκεκριμένου Ιεράρχη, για να ξέρουμε με ποιον άνθρωπο που μιλάμε, ε, ο Συγνώμη Ιεράρχη έχει τη γνώμη για τη Χρυσή Αυγή το ότι είναι φω ελπίδα. Mm -hmm. ε, Όντω, ο άνθρωπο αυτό είπε σε κάλεσμα που κάνει τη Χρυσή Αυγή όταν είχε εγκαινιάσει κάτι γραφέα του. Στην αρρωστημένη. Ε, σήμερα και παρακμάζουν σαν δημοκρατία μα, δεν είστε βέβαια μια μαύρη νύχτα. Εάν όμω βελτιωθείτε, εάν αποφύγετε κάποιε ανοφελεί ακρότητε του νεοφώτιστο, αν τροποποιήσετε το στυλ που εφαρμόζεται, αν οριμάσετε δηλαδή, μπορεί να καταστείτε μια γλυκιά ελπίδα για τον απελπισμένο πολίτη και μια ήρεμη δύναμη στο σαπισμένο πολιτικό σύστημα όπου οι κλέφτε ευδοκιμούν και κάποιοι υπουργοί οικονομικών του προστατεύουν όταν το εξαφανίζουν λίστε. Υπόπτε και διάφορε αντίθεση. Αλλά μάλιστα τούμπε κανένα στον ενημέρωση ότι στα πόθενέσχε του 12, αυτό που είχε το υψηλότερο ήταν ο Μιχαλολιάκο του Τωπανέ, το, ναι, του κ. Λεβόπου. Είναι παλιά η Δήλωση. Τον τραγούδι, παλιά. Παλιά η Δήλωση. Mm. Ε, ε, ε... Το πόθενέσχε του 12, ήταν το Μιχαλολιάκο. Τώρα τραγούδι έχει κάνει πολλά στη ΣΥΤΑ, κάνει πολύ κοινωνικό έργο. Τα ξέπλυμα. Θα πάμε και στο πόθενέσχε του Μιχαλολιάκο ακριβώ με αυτό το τραγούδι, το οποίο ταιριάζει <συσμίδι> πολύ στον Αμβρόσεο. Mm. και το εγώ προσωπικά στο φως αυτού του, mm. την ελπίδα από το... με αγάπη, με αγάπη. Mm. της Εκκλησίας είναι της Μαρίας Δημητριάδη, είναι πολύ γνωστό τραγόδο και ονομάζεται Ο Φασισμός mm. Δεν έρχεται από το μέλλον μουριο τα χακάτι να μας φέρει Η κορίδι στα δόνια του το ξέρω Καθώς μου δίνει γελάστα στα χέρι Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν Και χάνονται βαθιά στα περασμένα Οι μάσκες του με Μα όχι και το μίσος του για μένα Οι ρίζες του το σύστημα Και χάνονται βαθιά στα περασμένα Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν και το μίσος του για μένα Το χασισμό βαθιά καταλαβέ τον Δεν θα πεθάνει μόνος τάχισέ τον Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος Υκούζεται στον ήλιό και στα γέρι Ο κουράζαμενο βήμα του το ξέρω Και την περισχιά νιώτιμάς την ξέρει Μα πάλι να απλώσεις σαν πολλέρα Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα Αν χάσει τα ταξικά γυαλιά σου Μα πάλι δεν απλώσεις σαν Παρακτώντας πάνω στην ανεμελιά σου Και την κλάσου να φτάσει κάποια μέρα Αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου Το χωσισμό τα πια κατάλαβε τον Δεν θα περθάνει Ο φασισμό δεν θα παεθάει, είναι μόνο ψάχη έντονο μα η Μαρία Δημητριάδη και με βάση όσα ακούσαμε πριν από λίγο από συγκεκριμένου τράγου. ο οποίοι βέβαια δεν είναι ότι είναι φασιστές, αλλά ό, ό,τι λένε δεν είναι φασιστικό. Όταν ανοίγουν το στόμα του, πετάνε μαργαριτάρια. Καλά, και αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φασιστά πιο κερατά, ναι, ναι. είναι. Είναι αυτό το ναι. Το... Είναι αυτό το φασιστέρα, όπω Το, το άλλο που άκουσα ναι. και βγήκα πάλι από τα ρούχα μου για μία φορά μέσα στον ε, Μάρτι. Δεσμεύτηκαν 4.000 ε, λογαριασμοί τραπεζικοί, ε, 4.000 καταθέσεις για παιδί μου. και ακριβώς τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, το ποσό αριθμός αυτός των ε, δεσμευμένων λογαριασμών ανήλθε στους 28.000 και σκέψω το 90% αυτών των λογαριασμών ήταν από 3.000 και κάτω. Δεσμεύανε δηλαδή οι τράπεζες, ρε δηλαδή παιδί για να πάνε κατευθείαν στην εφορία τα ποσά που υπήρχαν στους λογαριασμούς, επειδή είχαν χρέη, ας πούμε, οι καταθέτες προς το ελληνικό δημόσιο και μιλάμε τώρα, οι καταθέσεις αυτές δεν ήταν μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ. Τι λέγανε κάτι για πλούσιους και φτωχού Ναι, έχει ταξιχό πρόσημο της πρώτης φοράς η φορολογία. Ε, για να δούμε το όμορφο πράγμα που είναι ο φασισμό, και πόσο κορυδεύει τον άνθρωπο, αυτό που λέει: ότι μπορεί να πέσει και εύκολα με τα σου που λέει η Μαρία Δημητριάνη στο τραγούδι τη, ένα από τα ωραία του Νίκο Μιχαλολιάκου. Είναι ο πλουσιότερο λοιπόν αρχηγό πολιτικού κόμματο. Τώρα εδώ να σκεφτούμε λίγο. Μεταξύ ενό γόνου μεγάλη οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Α, ναι. ενό γιου γιο, εργολάβου, μεγάλου εργολάβου ναι, ναι. του Τσίπρα. Ε, ενός ε, του Καμένου, Γιού, ε, μεγαλοβιομήχανου, αυτοκινητοβιομήχανου. <laughs> ε, μεταξύ όλων αυτών, ένας άνθρωπος μαθηματικός <laughs> είναι ο <πλουσιότερο. laughs> Το πόσο αυτός ο άνθρωπος είναι πλουσιότερος και πώς μπορούμε εμείς αυτό να το δέσουμε σε σχέση που πάντα έχει πόλεις, ο πασισμός, <laughs> Με πιάβαρα... Με έναν μεγάλο νάμβρα και μια μεγάλη δυνατότητα. Α, το πας εκεί. Δεν Είμα, είμαι ειδικά θα... ρολιατάκι με δίπλα. Εγώ θέλω να το πω στον Τσοντάδετο. Θέλω να πω στι σχέσει τι οποίε μπορεί να έχει υπόγεια ε, ο φασισμό, ε, τι οποίε ξέρουμε πάντα, με συγκεκριμένα συμφέροντα, υποκλειστικά, βιομηχανικά, τα πάντα. Μαφία, Μα μυστι... παρακράτο, μυστικέ υπηρεσίε και διάφορε τέτοιε συμφέροντα μπορούν να κάνουν ένα μαθηματικό. Όπω και οι Γιατί το Τσοντάδετο δεν νομίζω ότι τον έκανε πιο πλούσιο αρχικό κόμματο. Τα... τα ιδιαίτερα που μπορεί να έκανε. Και φίλο ο, ο Γιώργο από του συνεργού ανέργει με σημαντικό συνόργο. Και είναι άνεργο και είναι στην ίδια μοίρα που είμαστε όλα μα και ακόμα δυσκολότερα. Α, δεν ξέρω μου έχει καλύτερα. Όταν γνωρώσω με τα λόγια τουλάχιστον. Οφείλωσε ο, το... ο, ε, ναι. ναι. ναι. ο, ο Γιώργο δεν ήξερε. Δεν ήξερε δεν ότι όταν, ό, ό, όταν έκανε τι προκειρίξει εκεί. Καλάρι τότε... Γιώργο, δεν μαθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε. Ήξερε. Όταν έκανε τι προκειρίξει εκεί που έφελε ανθρώπου να βάζουν βόμβα σε Συνεμά και πήρε το συγκεκριμένο κέρα που δεν έβαλε ένα μήνα στη φυλακή και τον γράφει σε ελεύθερο και αν δεν έβαλε ένα μήνα στη φυλακή. Και από κατηγορία για τρομοκρατική οργάνωση ουσιαστικά μεταφράστηκε την κατηγορία του. Την εποχή εκείνη, το 70, τόσο, ε, δεν ήξερε. Συγγνώμη, να, να κάνει ίδια πράγματα. Ελένη Ζαρούλια. Μαζί τα έχουνε. Γιατί είναι. εντάξει, είναι και οι δύο βουλευτέ, γι' αυτό τα έχουνε. Μαζί τα τρώνε. Ναι. Μαζί τα τρώνε, αλλά αυτά για είναι καθαρά. Πρώτα απ' όλα. Ελένη Ζαρούλια του Βασιλείου είναι βουλευτής Χρυσή Αυγή, σύζυγο του Νίκο Μιχαλλιάκου, με τον οποίο, όπω έχει πει ίδια, το γνώρισε σε αγώνε εθνικιστικού. <laughs> Έρωτα και επανάσταση που λέμε. Ισοδηματία, ιδιοκτήτρια κινήτων μεταξύ των οποίων και το ξενοδοχείο η διαμονή. <laughs> στη βάθες. Η διαμονή που δεν κοιμάσαι, απλά επισκέπτε. Τα κοιτάζω μέσα, κοιτά του κόλπου στο διάφορα κομμάτια το πλέον. Πες, για να ανοιχνεύω, τι σχέστα σου. Παίρνει τη μεσημεριανή σου σχέση τα ρε παιδε, με, και, και διάφορα μέσα, με να είναι τα, τα ο πατέρας της Ζαρούλις Βασίλειος, <κυρίζοντας> διακεκριμένος κομμουνιστοφάγος, <κυρίζοντας> εθνικιστής κατά την περίοδο της κατοχής και αργότερα, λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση στις 23 Σεπτεμβρίου του 1944, συνελήφθη ω δοσύλλογο, συνεργάτης των ΕΣΕΣ, <σταξίλωνο> αλλά και μαυραγωγήτης. Όχι χειρέτη, δεν Εγώ παίρνω τα σύννεφα. Μια από τις κατηγορίες ήταν η υπόδειξη στα ΕΣΕΣ των Αθηναίων, οι οποίοι συλλαμβάνονταν και απελευθερώνονταν. Με παρέμβαση Ελλήνων συνεργατών των μετακτητών yeah. Μετά από καταβολή μεγάλου αριθμού χρυσών λιρών. Τι yeah. κάπω έτσι λοιπόν. Το μήλο κάτω από τη μιλιά. Ε, άμα είσαι ένα πατέρα μαυραγωρίκι yeah. ο ένα, και άμα είσαι εσύ ένσυχο τη μυστική υπηρεσία, yeah. μπορεί πολύ εύκολα να κάνει yeah. το πλουσιότερο που θα πουθεν Έσυχο που θα είναι για εμά, που θα είναι εσύ για αυτού, ω ελληνικό κόμμα Εδώ έχουμε και δεν πρόλα ποθενέ Εντάξει. Ε, εντάξει, με δεικτικά ρε παιδιά πράγματα. Με ποιο να διαβάσουμε. Ε, Α πάμε στου, από τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσουμε. Από την... ε, δεν έχει, δεν έχει το, του Ολλανδού το πρωτοδέσκευμα, έχει το Ολανθού, το, που δεν έσχεσαι, μόνο του Αλέξη Τσίπρα. Α, σωστά. Εντάξει, Α ας, το... ας, ας πάμε σε το... αυτό που βάζει τι υπογραφέ. Να μην περιχαράξουμε. Αλέξη Τσίπρας. Η βουλευτική αποζημίωση του Πρωθυπουργού ω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε ανέρχεται στα 66.864 ευρώ και στα 2.460 ευρώ. Τα λοιπά του έσοδα. Ο ίδιος διαθέτει ένα διαμέρισμα 114 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα και δεν κατέχει καμία μετοχή. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 6,999 ευρώ σε τέσσερις λογαριασμούς της Ελληνική Τράπεζας και στην διατοχή του έχει επίσης μία μοτοσυκλέτα 652 κυβικών. Γύφτος. Γύφτος. Τσίπις. Τσίπις. Τσίπις. Ενώ από κάτω μεγάλης... Άρε, Πολύ άρε Εμφανίζει εισοδήματα 70.497 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και λοιπά ισοδήματα 11.203 ευρώ. Διαθέτει καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα και στην HSBC ύψου 162.306 ευρώ. Επιπλέον έχει υποβάλει 19 έγγραφες ακινήτων σε Χανιά, Αττική και Κυκλάδες. Τρολί αυτό. Το 2012, θα σου πω ότι μισή σε Φαίνεται να έχει πάρει υπόπεδο από γονική παροχή και να το πουλάει την ίδια χρονιά έναντι 342.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Νέα Δημοκρατίας ως βουλευτής το 2012 απέκτησε 16 μετοχές της Samsung Electronics Σε τι έχεις Έλατε. Ναι. Ήψος 10.912 δολαρίων, για τις οποίες ελέγχθηκε από την Επιτροπή Πόθεν τη Βουλής. Oh. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκη συμμετείχε στην εφημερίδα «Η αχά, Α.Ε. Συμμετέχει, ακό που εδρεύει στα Χανιά και ανήκει στον πατέρα του <Ρι> <Ρι> έχοντας κεφάλαιο 307.150 ευρώ. Στην κατοχή του δεν έχει ένα ε, ε, το 1.390 κυβικών το οποίο απέκτησε το 2011. Έχουμε ότι διαβάσουμε όλους. Ε, εντάξει. Για okay, okay. πάμε, <Ρι> πάμε <Ρι> λίγο στο κουτσούμπα, συγνώμη λίγο. Φτωχότερο πολιτικό αρχηγό σε επίπεδο εισοδημάτων εμφανίζεται ο Γενικό Γραμματέα του ΠΔΕ, Δημήτρη Κουτσούμπας, καθώ μαζί με τη σύζυγό του τα εισοδήματα ανέρχονται σε 42.255 ευρώ, εκ των οποίων 25.271 ευρώ ανήκουν στον ίδιο. Σε επίπεδο κινήτων έχουν 6 εγγραφές και συνολικέ καταθέσει 12.565 ευρώ. Εγώ, όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο, το έδεσα και όλο ένα παρατηρησμό, πέρα από την πολιτική κριτική μπορεί να κάνει κανένα. Τι συμβολισμό έχει το ότι ο αρχηγό του κομμουνιστικού κόμματο, του οποίου κομμουνιστικού κόμματο είναι ο φτωχότερο πολιτικό αρχηγό, ενώ ο αρχηγό του φασιστικού κόμματο ναι, είναι ο πλουσιότερο. Μην ταιριάσουμε αυτή την κουβέντα, σα παρακαλώ, αγαλώ, τώρα, γιατί θα διαφωνήσουμε καθέτο και οριζοντίω και. Σε πλαγία. Ε, ναι. Τέλο πάντων, υπάρχουν οι κομμουνιστέ και, και οι κουκουέδε. Μην ταιριάσουμε. Άλλο αυτό, εγώ λέω το συμβολισμό τώρα. Καλά, εντάξει. Μόνο με... μεγαλογιάκο. Ο πιο πλούσιο πολιτικό αρχηγό εμφανίζεται ο αρχηγό Χρυσ με τις ζητές του Ζαρούλια, το πόθεν έσχεστος 2013-2012, καταγράφουν στο Δήμο ότι 271.000 ευρώ, το 50 τα ψηλά τα ξέχασα. Ναι. Επίσης 10 εγγραφές ακινήτων μαζί, καταθέσεις ύψους 183.372 ευρώ και συμμετοχή σε δύο επιχειρήσει. <συσκέντρα> Όταν έχει ξε... μάλλον υπάρχει, μάλλον υπάρχει πονή στην, Εθ... στην Αθήνα τάση για... Γιατί? Για ξενοδοχεία ροζ. Εγώ αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο βγάζω, μάλλον γρα <συσκέντρα> <συσκέντρα> <συσκένρα> Πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε στον Άρα για μια στιγμή Μάλλον είναι μερακλής ακόμα ο Έλληνες παρά την κρίση Ή μάλλον ακόμα επισκέφτεται αυτά τα ωραία ξενοδοχεία Ναι ε, Θα μπορούσε Θα μπορούσε ε, ε, είναι... θα ε, Εγώ θα όχι να Αυτή είναι η δικιά μου θέση σ' ε. αυτό το πράγμα Εγώ αυτοπιστεύω Εντάξει, ναι ε, Μέσα σε όλα αυτά Αυτό για τα χανιά που ήθελα ναι, πώς... να πω Για το Μητσοκάκι ε, Εντάξει, μιλάμε για ε, ε, μία από τι χειρότερε φ ε, τον Κυριάκου ε, ή τον πατέρα? Τον πατέρα, ε, μαζί με τον Βαρδινογιάννη ε, η οποία Κρήτη το ξέρουμε υπέφερε φοβερά πούμε, από τους Γερμανούς τότε με τον Κράιμπε που κατακάψανε όλα τα χωριά, λέει, λατήσανε, βιάσανε και λοιπά, και λοιπά. Ε, Ο Βαρδινογιάννης, ο Μουτσετάκης και γόνοι... Α! Ε, δεν θυμάμαι ονόματα μου το τώρα αλλά Ήτανε οι τύποι αυτοί θησαυρίσανε την, την περίοδο Ποιο έχει ανοίξει το σούπερ μάρκετ από αυτού, Ποιο ήταν μαυραγωρίτη και. Τέλο και... θα κάνουμε ένα ρεπαρτάζ δηλαδή. ε, για το πώ αυτοί απέκτησαν τα λεφτά του κλπ. Ε, Παίξαν ένα πάρα πολύ άσχημο ρόλο και έχω δηλαδή μαρτυρίε ανθρώπων από κάτω από Κρήτη πούμε, που μου λέγανε διάφορα σκηνικά για τότε. Κάποια στιγμή θα άξιζε να κάναμε ίσως μια, μια εστία ανομίας. Με κάποιον να μας μιλήσει Ναι, ναι, ναι. Μια αναδρομή στα τότε, ας πούμε, επειδή είναι βιωματικά και είναι πηγές, ρε παιδί μου, ανθρώπων που τα ζήσανε, α πούμε κλπ. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κάποτε ο Κουρίς, όταν ουσιαστικά στήριζε το σύστημα Παπανδρέου, του Ανδρέα. Είχε βγάλει μια φωτογραφία με το μετσοτάκι μαζί με Γερμανού ξομαδικού. Mm -hmm. Μετά, όταν συγκρούστηκε με τον Ανδρέα, γιατί οπουδήποτε δεν μπορούσα να ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, είχε υποτιτλισμό και ήταν προϊόν μοντάζ. Πάντω είχε μείνει πάντα το, μια αίσθηση, μια έχει δημιουργήσει ε, ε, τότε. Αν ε, ε, ε, το κάνω ε, αυτό το σκηνικό που μου περιγράφει τώρα για τη φωτογραφία, που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι αληθινή η φωτογραφία και μου έχουν υποδείξει και το μέρο όπου τραβήθηκε. Στα Είναι αληθινή φωτογραφία. Και μια και μιλάμε για όλα αυτά mm. τα ευχάριστα, τα ωραία, τα γερμανοναζιστικά και, και όλα αυτά. Τα σοσιαλικά και τέτοια. Και μια και μιλάμε για Χούτλι και τα λοιπά, σαν σήμερα ε, ιδρύθηκε η Μακρόνησο. Mm. Ε, ιδρύθηκε το 1947, μάλλον όχι ιδρύθηκε η Μακρόνησο, η υπήρχε ο Σαν σήμερα, το 1947, ε, η Μακρόνησο έγινε μιλιάστη? για πρώτη πο... φορά. Εγγενιάστηκε ε, στην αρχή για κομμουνιστέ. Εγκαινιάστηκε ω κέντρο κράτηση των ύποπτων στρατιωτικών. Στρατιωτικών οι ήταν ύποπτοι, το ότι μπορεί να είναι σε κομμουνιστικέ οργανώσει, <συμίλυν> α πούμε ή σε αναθρεπτικέ οργανώσει, <συμίλυν> να συνεργάζονται με τη Σοβιετική Ένωση Και Τι το Hilton, λε. Το Hilton, το αυτό που είχε πει κάποτε ένα αστό πολιτικό, και ζήτησε συγγνώμη βέβαια, αλλά η, η Λέρα έμεινε που είπε, ο Παρθενώνας τη Νέα Ελλάδο. Ο Ποιο ο τη Νέα Ελλάδο, σαν <συμίλυν> σήμερα λοιπόν. Εγενιάστηκε. Και έχουμε λοντρογό που σου αρέσει μαραίτη με τριάδε. Μαρέα του με τριάδε ή γερότητα. Στιάνε καινούριε κράβε γερότη από την ποριά, από τη ρούμενη και πιο πάνω από τα τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λιγνηνή γερόντι, χοντρόκόκαλλη, μας πρωμαστά και τη φλοκάτε. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφη. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του ἀποβράδου. Στα ζούφια τους κρέμουν τι χέρι των πρατανόφιλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε πότε τον βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα ελάτια, μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνει πίσω απ' τους ώμους μας. Όταν γανανίζει το βράδυ τις στέντες κι ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός παντεβαίνει απ' τα βράχια δρασκελώντας τη θύμιση με τις προκαδούρες των άστρων κι ο θάνατος κόβει βόλκες αμίλητος έξω απ' το σηματόπλημα, τότε στους βλέπουμε που συνάζ και τότες πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, αλλαλή, δεν ξέρεις πια σαν να λάβουν τα τσακμάχια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι το του δυναμίτη. Του, του, του γερόντι δε μιλάνε, τα, τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί, ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι. τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γέρακι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες την καρδιά τους Που δε σηκώνει τα δικό και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντυριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στη πέτρα Τους, τα σκάτια των άστρων Σφίγγοντας με στο φιλοκάρδι του. Μια δυνατή σιωπή Εκείνη τη σιωπή που γίνεται στο ανοίγμα του τσαντιριού αγλώδια στη θάλασσα σαν πετρινά λιονταριά στη πασιά της νύχτας με τα νυχιά μπηγμένα στη πέτα δεν μιλάνε δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη ανάμεσα στα φορίδια του. Ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι. Αποθυμό με στην καρδιά του που δε σηκώνει. Πολλά να πούμε. Έχω έρθει η Υπουργό Ζαβό σήμερα. Ε? Όλα είπαμε διάφορα για το ασφαλιστικό. Δεν είπαμε. Καλά. Κόσμο ακούει. ρε παιδί μου, όλη μέρα κάθε μέρα τηλεοράσει τα διάφορα. Αλλά εντάξει. Ασφάλεια είναι το ασφαλιστικό. Ναι, λένε βέβαια ότι βγήκαμε για το μνημόνιο και τι καλά που θα Όχι ακόμα, μετά το Πάσχα βγήκαμε. Α, πέρασαν όλα τα Πάσχα. Όλα τα Πάσχα τα πέρασαν. πάμε στο μνημόνιο για να τελειώσουμε με το θέμα του φασισμού και τα λοιπά δεν να με μια και αυτό το οποίο τώρα σα ακούγεται το σκουντικό διάταγμα ε, ήταν, είναι όντω απόσπασμα ενό υπηρεσιακού σημειώματο τη αστυνομία, το οποίο δόθηκε σε υποψήφιο βουλευτή και μέλο τη Χρυσή Αυγή και αφορά μέλη τη Ανταρσέ. Θα αυτοί αυτοί. διαβάσουμε ένα άρθρο του Γιώργου του Πίτα, Νέα μεθόδευση και στοχοποίηση σε Ανταρσέ εκ μέρους των αναζήτητων τη Αυγή και τη Ελλάδα. Προκύπτει τα στοιχεία τη ηχογραφία που βρίσκεται στο στάδιο τη ανάκριση και αφορά μήνυση του υποψήφιου βουλευτή τη Χρυσή Αυγή Κουράκου Αθανάσιο, Εναντίον τη πρώην Δημοτική Συμβούλου τη Ανυπότακτη Πετρούπολη Κατερίνα Πατρικίου. Εντύπωση προκαλεί επίση η σπουδή τη δικαστική εξουσία να προχωρήσει μια στα όρια του γελίου ανυπόστατη υπόθεση τη στιγμή που οι φάκελοι των υποθέσεων όπω επί, τη επίθεση τη Χρυσή στο συνεργείο στην Πετρούπολη ή του Πογκρόμ του Μάη του 2011 στο κέντρο τη Αθήνα χάνονται ή μπαίνουν στο αρχαίο. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που έφτασε στις 19 Δευτέρα του 16, στον Ισαγγελέα Φετών Αθηνών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον της Κατερίνας Πατρικίου για δικήματα ηθικής αυτορχία, αυτούργίας, σελιστεία και τη επικίνδυνη σωματικής βλάβης, το οποίο φαίνεται ότι τέλεισε στις 25 π.ο. 15, δηλαδή η Πατρικίου έδινε περίπου στο Και ποιον Αυτό ε, Μπορεί να το λέω παρακάτω. Την Κυριακή 25 Γενιάρα του 2015, <laughs> και όχι βέβαια πρώτη φορά, ομάδε τραμπούκων τη Χρυσή Αυγή επιχειρούσαν να σπείρουν τον δρόμο σε προεκλογικά κέντρα. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά και την κυλία τη Ανταρσία, την ίδια μέρα, οι φασίστε από το πρωί προσπαθούν να κάνουν επίδειξη δύναμη προπυλακίζοντα και τρομοκρατών στου τη Αριστερά και κυρίω Ανταρσία Μάρ. Πετρούπολη έσπασαν το περίπτερο τη Ανταρσία Μάρ στο Κερατσίνη από την ώρα που άνοιξαν τα εκλογικά κέντρα, οι υπόδικοι φασίστε τη Χρυσή Γερνούσαν προκαλώτε και απειλότερα. Αυτό είναι γνωστό είχε γίνει θέμα εκεί. γίνει την, και την μέρα... Δηλαδή, σπάγανε το ένα περίπτωμα μετά το άλλο. Mm -hmm. ας πούμε. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, με βάση αυτέ και όχι μόνο τι αντιπώσατε μαρτυρίε του κουράκου mm -hmm. από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης, Εστάλης, του Πετρούπολη, ειστάλλη 25 πρώτου 15 περισχιακό σημείωμα προ το αντιληματολογικό, το οποίο ζητά επίδιση φωτογραφιών σε σημαντών mm -hmm. ατόμων μελών του κόμμα των Αργία. το σημείωμα. Παρακαλούμε, επιδείξατε φωτογραφίες σε σημασμένων ατόμων μελών του ακόματου Συνταρσία στον Μπουράκο Αθανάσιο, κατά του οποίου επιτέθηκαν εξευρίζοντας, απειλώντα και χτυπώντα τον περί τους 12 άγνωστου δράστε μέλη του Ανωτέρο Κόμματος του οποίου προέτρεπε η κυρία Πατρικίου Κατερίνη ε, ε, στι 11 Δετάρτη του 15, μάλλον έτσι είναι. Όχι, ναι, ναι. ναι. Α, την 11 Δετάρτη του 45. Στις 12 ναι, ναι, ναι. 30... Παρατέταρτη του 35, 1, 15, 25 Στι 15 Φεβρουαρίου Πολετική, εκτό των φωτογραφιών σε σημασμένων ατόμων, παρακαλούμε όπω του επιδείξετε και φωτογραφίε τη Πατρική Ουκατερένη, την οποία κατανόμασε στην κατάθεσή του. Yeah. Τώρα, σε απάντησή του, το εγκληματολογικό, 27 Φεβρουαρίου 15, ενημέρωσε ότι προσήλθε στην υπηρεσία μα ο κουράκο Αθανάσιος προκειμένου του επιδηθούν φωτογραφίε καθέξη και κατεπάντηγμα εγκληματιών, αλλά δεν αναγνώρισε κάποιον από του. Επιδειχθέντες. Κλείνουμε να κλείσουμε και με τα ερωτήματα που θέτουνε το... Τώρα, αυτή η διαδικασία γίνεται έτσι και λέει, σε αντίστοιχε περιπτώσεις ή κάνανε μία εξαίρεση, ρε παιδί μου, στο... στα συνεταράκια του εδώ, τους χασαλίτες τους. Προφανώς, όταν υπάρχει μια καταγγελία για σωματική βλάβη mm. και ζητάνε πληροφορίε για άτομα, ναι, τα δίνουμε. Τώρα, το θέμα είναι, εδώ παίζει ένα άλλο ζήτημα, το κατά πόσο η αστυνομία, γιατί όλα πάνε και άνθρω στις μελών ενός αριστερού κόμματος. άλλα πλάκα κάνουμε τώρα. Τι ρε, είναι ρητορική Αυτό είναι το... Δεν παρέσαι φακελωμένος μόνο και μόνο που σε yeah. μια συγκύντρωση. Όχι να σε έχουν προσαγάγει να σε έχουν yeah. συλλάβει. Αυτό είναι το Αυτό είναι το οποίο και ακόμα μαλακίες, δηλαδή, <laughs> Μάλλον <Yeah. laughs> μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχουν φάκελοι ε, στην αστυνομία. Οι οποίοι δίνονται, δίνονται και αυτό είναι το φταίρο. Δηλαδή, ναι, μπορεί να δίνονται σαν άνθρωπο που έχει κάνει καταγγελία για σωματική βλάβη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, άμα αύριο χτυπηθεί κάποιο από αυτά τα 10-15 πόσα είναι μέλη, ή η ίδια η, πα, η, η πατρική μου, που κατονομάζουν, mm -hmm. από αγνώστου. Ναι. Mm -hmm. Τι θα γίνει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για δεσμού κράτου, δεσμού παρακράτου, δεσμού. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει καθόλου αυτό που Δηλαδή περιμένω πολλά τέτοια, έχουν γίνει και άλλα τέτοια κατά και και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα. Πιο κραγγαλέα ακόμα. Το ερώτημα το οποίο θέτουν είναι πραγματικά υπάρχει στο κλιματολογικό τη ασφάλεια λίστα συσχισμένο μελών συντασία. Γνωρίζουν επίση ο στο Νοικού Πετρούπολη ότι αυτοί που διώχονται για κλιματική οργάνωση είναι οι βουλευτέ και τα μέλη τη Κραστική και όχι ενταργεια, μήπω πάλι νομίζουν ότι βρίσκονται σε σταθμό τη χοροφυλακή του γιατί μάλλον, μάλλον, ή μάλλον η πρώτη φορά, καμιά φορά ποτέ αριστερά, μάλλον νομίζω ότι βρίσκεται από την άλλη μπάντα βέβαια, σε σταθμό του εμφυλίου, χωροφυλαϊκής. ναι παιδί, εντάξει, άνθρωπο του συμφέρει κάτι φορά, δεν είναι. Αυτά λοιπόν είναι, να πάμε στο ασφαλιστικό. Γιας πάμε να πούμε δύο λόγια κι εμεί για το ασφαλιστικό, για να καταλάβει και ο... Να καταλάβουν και οι φίλοι μα ακούνε ότι οι παιδιά δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν θα βγούμε από τα μνημόνια ή και φαινομενικά να βγούμε από τα μνημόνια, αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι χειρότερο. Γιατί και η Πορτογαλία πριν από κάποιου μήνε φωτίστηκε ότι βγήκε από τα μνημόνια. Και η Κύπρο, υποτίθεται. Ε, εντάξει, η Κύπρος είναι άλλη περίπτωση, η ίδια το του, είναι η περίπτωση. Mm -hmm. Δεν έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Ναυτικό, είναι άλλη κατηγορία. Και η Γαλλία δεν είναι σε μνημόνια, αλλά βλέπει ότι έχει κάνει όλο το Παρίσι. Στη Republic γίνεται χαμός ας πούμε, με το κίνημα το όρθια τη νύχτα κλπ. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή βιώνουν, το κίνημα εκεί βιώνει την κατάσταση που είχαμε εμείς εδώ το 2011 με τις πλατείες, τον κόσμο που αντιδρούσε και είχαμε ξεσυμπωθεί κλπ. Αυτοί το περνάνε τώρα, με τη διαφορά ότι αυτοί δεν έχουν μνημόνιο, αλλά, τους, ε, αλλά περνάνε μνημονιακά μέτρα και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά, αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ότι και από τα μνημόνια να βγούμε το 2060, 60. γιατί κάτι, κάτι τέτοιο γιατί αυτή η ημερομηνία παίζει γενικά, να ξέρετε, κάτι για 2060 έχει ακουστεί, και τότε ακόμα να βγούμε, εγώ δεν, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ε, αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι και το μνημόνιο είναι καθιστός και είναι νόμος, δημιουργεί νόμο, νομολογία. Λέβαια. Υπάρχουν όμοιροι μνημονιακοί, θα πηγαίνουν τον μήνα. Ο ένα τον άλλο, κλπ. Η επιτήρηση έτσι κι αλλιώ πλέον εντάσσεται, η μνημονιακή επιτήρηση σταδιακά, όσο επιτήρηση γενικά στου θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πλέον ε, επιτήρηση ε, ε. γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στενέδεται. Οπότε. Ρεσί. Πάμε ε, για μνημόνιο των μνημονίων. Πριν εξαιρίζει. από ένα μήνα περίπου και κάτι, έγινε μια σύνοδο ε, στι Βρυξέλλε για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κάθε χώρα είχε από δύο εκπροσώπους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπήθηκε από δύο Γερμανούς. Πήγανε δύο Γερμανοί για να εκπροσωπήσουν τον ελληνικό λαό και να συζητήσουν για ασφαλιστικά και για εργασιακά ζητήματα. Και όλο το μετά από ένα μήνα το ασφαλιστικό αυτό. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα... Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, κάποια στιγμή λίγο να προσβιοθούμε να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ πέρα αύξηση του ΦΠΑ από 23-24% από 1η Ιούλη. και καθένας. να τα διαβάσουμε, αυτό που συνεβάζει το τέτος. Αύξηση φόρων τον Ιούνιο, τώρα δηλαδή, σε κάψιμα, σε πλέον μόνο στη βενζίνη λέει θα, θα ανέβει ο φόρος. Mm -hmm. ε, αύξηση φόρου στην πύρα από τον Ιούνιο για να περάσουμε ένα καλοκαίρι χάρη προφανώς. Κατάργησε τις έκτοσες του 50% σε ποτά στα 12-30. Mm -hmm. Για το 12-30 μια έκπτωση λόγω παραμετωμένου. Λόγω καμένους, ναι. ναι. ναι, Ήδη λόγω καμένους να... Oh. Ναι, τέλος πάντων, ναι, αύξηση του φόρου στα τσιγάρα από τον Ιούνιο. Και κόψουμε το κόψουμε το όχι, δεν το κόπνουμε φίλε. Θα το ρίξουμε σε τοπικά προϊόντα. Δηλαδή με αρέσει και... που λες και τα σχόλια. Ναι, ξέρεις. Αν θα λιωργούμε και εμείς τη γαπνά μας. Νέοι φόροι σε ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, καλό είναι αυτό, δεν με νοιάζει. Καινούργιοι φόροι στο ίντερνετ, 5% και τα συνδρομητικά κανάλια. Εδώ υπάρχει ένα ροαστιάκι: το ότι από το νόμο αυτό προφανώ ξελε... θα εξαιρεθεί ξελε... <σμάσαι> ξελε... <θα> ξελε... <σμάσαι> το altanzube.gr, <σμάσαι> το leftzell.gr, η αυγή.gr, το kontranews.gr και διάκοπτη πανδόρα. Νέο φοροδιανυκτέλεση ξενοδοχεία, οπ, πάιζα ρολόι. Και ενοικιαζόμενα δωμάτια από τον Ιανουάριο. Ναι, αλλά και αυτά που είναι για πλήρη επίσκεψη. Δεν ξέρω, να μα πρέπει να μα το πει. Αυ Πολύ ωραία. Ε, οι άνθρωποι βάζουν φόρο, λέει, από τον Ιανουάριο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτά είναι. Βρέει την υγεία μα και έφυγε. Εντάξει, τι έχω κάνει για έρευνα, οι οποίε είναι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι βλαβερό τελικά. Οπότε δεν ξέρω, ίσω να. Φόρο και στον καφέ. Πολύ ωραία. Τέλο και, και προστασία τη φυσική κατοικία. Ναι. Ω προαπαιτούμενα θα πρέπει να ληφθούν μετά. Μέτρα, ώστε να ανοίξει αμέσως η αγορά για την πώληση και αποπληρωμή των εξυπηρετούμενων και των μη εξυπηρετούμενων δάνεια. Είναι, που έχουμε και το κατοχικό σύνδρομο, Λεσιέλες, και θέλουμε να έχουμε σπίτι. Ναι. Ναι. Με προσωρινή εξαίρεση, λέει, τα μικρά δάνεια για τα οποία έχουν ανέχειρο πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Έχουμε ωστόσο και μια κατάργηση φόρου, για να μην λέμε... Συνάντητη το παιδί μου, <στά> <στά> καταργούν το χώρο πολυτελεία στα ακριβά αυτοκίνητα. <στά> Άμα διαβάσουμε με βάση τα αυτοκίνητα που έχουν και... <στά> τα κιλικά που έχουν αυτοκίνητα όλοι οι προηγούμενοι, <στά> <στά> <από> τα πενέσχε <Ψέσχυση>, του, <στά> τα <στά> 5.000 κιλικά και κάτι τέτοια. <στά> <στά> Λογικό το. Θα πουλήσω το μεταχειρισμένο το μήτρα που έχω εδώ πέρα, θα πάω να πάρω και εγώ μια τα γέννητα, γιατί μου να γλιτώσω το φόρο. <στά> <το χώρο. στά> Ωραία πράγματα. Αυτό είναι καλή επιλογή. Η τύπη είναι φοβερή. Ε, ανα, Αναπροσάρμοσαν, τέλο πάντων άλλαξαν τα χειρομετρικά κριτήρια ε, στα σχολεία, στα σχολικά, μάλλον λεωφορεία που παίρνουν τα παιδάκια για να τα φέρουν στο σχολείο. Mm -hmm. ε, οι άνθρωποι αυτοί επεμβαίνουν ακόμα και στη φύση, δηλαδή μειώνουν τι αποστάσει, δεν υπάρχουν. <laughs> τα παιδάκια. Το κόβουμε τα πόδια για να σχολεία. Πρέπει να κάθονται για να την ναι, τι αστέρεινα αυτό το λοιπού, να φέρουν όσο θέλουν στον καιρό. Για να πάει ένα παιδάκι στο ολοήμερο, θα πρέπει ο μπαμπάκι και η μαμά να είναι κουτσί, στραβή, να τα έχουν όλα μαζί, α πούμε. Δηλαδή τα κριτήρια που, που τίθενται πλέον δεν υπάρχουν πλέον. Mm -hmm. ε, Ακριβώ το λόγο να καταργηθεί τελείω το ολοήμερο. Πρέπει ναι, να παίζουν στην κοινή διαθήκη, να είναι πριν, να είναι το ένα. <laughs> ναι. ε, και επίση καταργούνται και οι αναπληρωτέ. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτέ πλέον στα σχολεία, καλά δεν υπάρχουν βέβαια. Και οι καθηγητέ μόνο κλπ. Πάμε λοιπόν. απίστευσε τολήσει. Από Σεπτέμβριο θα δούμε έργο, θα το ξέρουμε και οι βονήσει, να τα κύνα, καμουτζόμενου. Είναι καμιά ωραία αθμόσφα. Του βέβαια, από τα αρχή τη εκπούλε. Τι συμφώνησαν να πάμε να δούμε τι συμφώνησαν πάρα που λέμε. Στο κοινό ανακοινώθηκε του Eurog. Βγήκε επιτέλου λευκό καπλώ και θα έχουμε ένα μνημό με κόφωνο. Μνημόνα... Ε, το ψηφίσαν τον ψηφίσανε τον κόφτη τελικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι ουσιαστικά υπήρχε ο κόφτη. Έχουμε και ένα άρθρο το που το διαβάσουμε μετά για τον ναι. κόφτη. Που ε, ήταν αστείο, αλλά <σταλώς> τέλο πάντων. Είναι... Ένα μνημόνιο διαρκεία. Κόψε μου, θα πιάσει το μνημόνιο. Τι συμφώνησαν τώρα, αυτό είναι απόσπαστο από το σήμερα του γύρω μου. Ένα πρώτο πακέτο δημοσιονομικών παραμετρικών μέτρων, τα οποία θα φτάσουν το 3% του ΑΕΠ ω το 2018. Δηλαδή τώρα το πλεόνασμα μπορεί να φτάσει λίγο πιο ψηλά από το 1/3. Ναι. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, οι πανεσυντάξει, η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο, δημοσιονομικά παραμετρικά μέτρα ακόμα, όπω η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μέτρα που αφορούν το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα. Ναι. Δηλαδή με άλλα λόγια, μειώση συντάξεων, φορολογικό ψωμισμό, και άλλη αύξηση του ΦΠΑ, μείωση μισθών στο δημόσιο και άλλο. Έναν πρόσθετο προληπτικό μηχανισμό, εδώ είμαστε. Ο οποίο το αρμοθετεί ώστε να διαβεβαιώσει πω ένα πακέτο μέτρων συμπεριλαμβανομένων και μέτρων που δεν μπορούν να παρεμποδιστούν και θα τίθεται σε εφαρμογή αυτόματα μόλι υπάρξουν πηγημονικέ ενδείξει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξη των στόχων για πρωτογενέ πλεώνασμα. <Συλίες> δηλαδή το 3,5% του ΑΕΠ σε μισό πρόγραμμα γνωρίζω, δεν το έχει πει κανένα, δεν το έχει πει Αν τα μέτρα θεθούν σε εφαρμογή με προσωρινή μορφή, μόλι ενεργοποιηθεί ο μηχανισμό, τότε θα πρέπει να συμφωνηθούν όλα τα δομικά μέτρα. Με του θεσμού συμπεριλαμβανομένων και μέτρων που αφορούν έσοδα, και αυτό θα συμβεί το επόμενο έτος ω μια διαδικασία φυσιολογική πορείας του προπολογισμού, με στόχο ο προπολογισμό να επανέλθει σε ορθή πορεία. Τέλο δεν έχουμε τον ορισμό τη απεικιοκρατία με την επιβολή ενό κόφτη αυτόματων εκτάκτων μέτρων σε περίπτωση αποτυχία mm -hmm. του στόχου του 3,5% του πρωτογενέ πλεώνασμα. Μάλιστα, αυτά τα μετρα λέει ονομάζονται non-discretionary measures. Αυτό τι λέω, εγώ το λέω, το λέω wow. πρώτα απ' wow. ε, wow. Τα μέτρα που δεν μπορούν, δηλαδή, να παρεμποδιστούν ούτε από την κυβέρνηση ή ούτε από του άλλου κρατικού θεσμού, Κοινοβούλιο, συμβούλη τη Επικρατεία. Άρα, να ωραία, ωραία. Ναι. Ε, Επίση, συμφωνήθηκε το άνοιγμα τη αγορά, το μίξ περιττλόνων δανείων, αυτό που λέγαμε πριν, το οποίο μπορούν πλέον άνετα να ξεκοκαλυστούν από τα κοράκια <laughs> με, προσινή, με προσωρινή εξαίρεση τα εγγυημένα δάνεια τη πρώτη κατοικία. Υπάρχουν πολλά εγγυημένα δάνεια τη πρώτη κατοικία, ναι. μα δεν ξέρω. Το ξέρω. <laughs> και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε και ένα γνωστό μα να το βγάλουμε σε μια επόμενη εκπομπή να μα ε, Το Eurogroup επαναλαμβάνει ότι είναι ισχυρό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αποτελεί θεμέλιο λίθο του προγράμματο του ESM. Υπό αυτό το πρίσμα, το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία για την υιοθέτηση νόμου που αφορά το ελληνικό ταμείο αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων, αλλά και την αρχική μεταφορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο εντάσσονται στα προαπαιτούμενα τη πρώτη Μάλιστα, να θυμίσουμε στους φίλου μας, να τι ποιο είναι το ESM, Ναι, θα Είναι αυτό το απίστευτο ταμείο που ιδρύθηκε πριν από λίγου μήνε, νομίζω ότι ούτε χρόνο δεν έχει το οποίο ξεπερνά σε δικαιοδοσία την επίσημη εκλεγμένη κυβέρνηση ενό κράτου και λοιπά, οι δικαστικέ αποφάσεις, ε, στην ουσία του ανήκουν όλα τα, τα κρατικά έσοδα και μπορεί να τα κάνει, να τα διαθέσει όπως αυτό θέλει. Ε, προφανώς εις βάρος, το παιδί μου, του λαού της ίδια της χώρας στην οποία έχει βάλει χέρι και δεν συμμαζεύεται, είναι αυτό το ταμείο... Ουσιαστικά είναι το Ευρωπαϊκό Δολουτούσα να κάνει κάποιο Λά τρόπο, αν το πούμε, έχω και εδώ έχουμε τον κόφτη. Τι είναι ο κόφτη. Εντάξει. Είναι αυτονόητο ότι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το άρθρο είναι από το The Press Project που διαβάζω. Είναι το γεράσιμο λιβετσάνο, δεν το διαβάζω όλο. Από μόνο του, ο κόσμο μου λέει τι είναι ο κόφτη. Ο νόμος 4063 του κάθετο 12, στον οποίο αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρο κυβέρνηση ο Ραμασάκη, δεν είναι άλλο από αυτό που θέσπισε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα και δέσμευσε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χρυσό κανόνα στα Στο χρυσό κανόνα των συσκλησμένων προπολογισμών. Κατατέθηκε στις 15 Μαΐου του 12 και ψηφίστηκε 16 μέρε αργότερα, στι 28 Μαρτίου με διαδικασίες εξπρέ. Τη λειτουργήθηκε ω κύρωση τη απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 καλά είναι η γενικά. Ναι, ναι. ναι. Στον Στο νόμο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε το δικαίωμά για ένσταση τη η οποία απορρίφθηκε από την τότε κυβερνητική Και εδώ είχε πολύ μεγάλο τρίμηνο ακριβώ το κόμμα του. Δεν να το ανεβάσουμε κατευθείαν στο δεν το διαβάσουμε μόνο αυτό. Ναι, όχι, να το ανεβάσουμε. Να πάνω τα Ναι, γιατί θέλει και μελέτη, δεν το διαβάσει έτσι γρήγορα. Αυτό λοιπόν το διαρκίας... Ωραία, μα κανένα μήνυμα σας, Είστε αντικοινωνικό. Είμαι αντικοινωνικό, να κάνουμε τώρα. Ε, και ταιριάζει πολύ ωραία αυτό με ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει στην πορεία. Ε, πριν παίξει αυτό το τραγούδι, ε, έκανε μια παρουσίαση του ενό βιβλίου ο Μίξτρο Λοράκη. Το βιβλίο λέγεται Διάλογη στο Ελικόφωσμο. Mm -hmm. ε, και είναι ένα βιβλίο με, συνεντε... με διάφορα συνεντεύξει που έχει τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά mm -hmm. είναι μια συλλογή συνεντεύξεων. Mm -hmm. Μεταξύ των πολλών που είπε, στο link, βγήκε με link στο του Ιανού. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω υγείας Είναι ότι η ψήφοι σε αυτό το είναι μόνο το order Εγώ δεν Η εφαρμογή του θα είναι εκείνη που πονάει. Ένα από αυτά που είπε. Ε, όταν ένα πατέρας γυρίζει στο σπίτι και το παιδί του λέει Μα παπά πεινάω, εκεί τρελαίνεται. Δεν καταλαβαίνω πως μπορούν να το κάνουν αυτό στου ανθρώπου. Αναρωτήθηκε ακόμα. Και τελευταίο, απλώς υπάρχει για μένα μια δημοκρατικοφάνεια, ήταν για την Βουλή αυτό που είπα, για το Κοινοβούλιο, την Βουλή των Μνημονίων όπως τον χαρακτηρίζει, υπάρχει μια δημοκρατικοφάνεια σε αποφάσεις των ξένων. Στεναχωριά με τον Τζίπερε, μπήκε μέσα σε όλους αυτούς και τον φάγανε, η αριστερά με αυτέ τι συνθήκε είναι τοιχοδιοκτισμός και εγώ δεν δέχομαι να συμμετέχω σε αυτή. Εντάξει, δεν ξέρω... Στο δεράκι τώρα, εδώ, κάπου τι, δεν καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο προφανώς ήταν βαλτό και δεν έπεσε θύμα α πούμε του ξένου δάκτυλου στη χώρα μα. Και ενώ μέσα, στο... μέσα στο πλανήτη. ενώ μέσα σε όλο αυτό το συμφερτό, ουσιαστικά. Ναι, γιατί, μα γι' αυτό το συμφερτό ήταν, δεν ήταν. Μάλλον, ε, ε, εκεί προηγούμε, ήταν προηγούμε, όταν... άλλο, θα το είχε δείξει μετά από τόσο καιρό, α πούμε, θα είχε φανεί κάτι τέτοιο. Τώρα ήταν το ένα ας πούμε, μήνυμα ελπίδα το οποίο έδωσε με την εμπειρία των ετών, σχεδόν αιώνα, την mm -hmm. οποία έχει, είναι πω πολλοί λένε ότι οι Έλληνε έχουν παραλέσει. Εγώ όμω έχω δει πολλέ φορέ η ζωή μου, τον ελληνικό λαό να είναι παράλληλο και την επόμενη μέρα να ξεσηκώνεται. Η ιστορία έχει δείξει πω όταν ένα λαό είναι όρθιο, κάποτε θα Και αυτό είναι μια ε, ευχάριστη, α πούμε, νότα από έναν άνθρωπο που ζει σε αγώνε και για σκέψει που έχουμε πολλέ φορέ και εμεί οι ίδιοι γιατί mm -hmm. έχει παραλύσει ο κόσμο, γιατί συμβαίνει αυτό, ο κόσμο έχει ένα σοκ. Λάο ο οποίο θέλει την ελευθερία του, κάποια στιγμή θα τη και ο λαός έχει αποφασίσει, εκτός αν δεν το είχατε, ε, Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό και αν σκεφτείς πόσα χρόνια στην Ελλάδα έχει να γίνει, ρε παιδί μου, ένα Μπαμ. Ε, πολύ συχνά στην ιστορία της χώρας μας έχουν υπάρξει τέτοιο τύπου εξεγέρησης, ας πούμε, και παναστάσεις και Από το 1973 και μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Να από το πολυτεχνείο και μετά. Σωστά. Από το πολυτεχνείο και μετά. Οπότε αυτό το πράγμα, ε, mm -hmm. λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου μυαλό ότι δεν θα μπορέσει να τραβήξει για δεκαετίε. δεν θα φάνω το σιόδοξο. Τραβάει, τραβάει δεκαετία, αλλά τραβάει, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή ξέρω εγώ, θα φτάσουμε στον τοίχο. Θα είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, αν δεν είμαστε ακόμα και ε, οπότε θα γίνει, ρε παιδί μου, θα, θα, θα υπάρξει μια αλλαγή. Κάποια στιγμή έρχεται η απόφαση ενό λαού. Που πλέον δεν έχει τίποτα άλλο να περιμένει και πρέπει να αποφασίσει το, αυτό που λένε: το Αν θα διαλέξει τι αλυσίδε του, θα διαλέξει να σπάσει τι αλυσίδε του. σω αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα ο ελληνικό λαό. Έχει δείξει κατά καιρού την τάση του, έχει δείξει και με το όχι, του, έχει δείξει ότι έχει αντιστάσει. Παρ' όλα αυτά, η στιγμή την οποία θα σταθεί στο ύψο του και θα πει: Τελειώνουμε με αυτού, μια και έξω. Ακόμα δεν έχει έρθει, κάποια στιγμή. Θα έρθει. Αν δεν έρθει, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι λοιπόν λίγο σε πολλούς λαούς οι θα χαθούν στο πέρασμα της ιστορίας. Αν το δούμε όλο αυτό που γίνεται με ένα αρπεδί μου πιο παγκόσμιο πρίσμα, ας πούμε, ε, μία με το TTIP, μία με τις, ε, τις κινήσεις αυτή της Ευρωπαϊκής Υγεμονίας, δεν είναι εντάξει το Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται γελίο. Είναι ε, ε, ε, ε, σχέδια μεγαλεπίβολα, ε, εξαιρετικά αυταρχικά. Δεν, δεν έχω ρε παιδί μου κάποια λέξη που να μπορέσει να αποδώσει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Ε, θεωρώ ότι δεν θα, δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν, δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν. Είναι πρακτικά τα ζητήματα. Δεν είναι ιδεολογικά ότι ο κόσμο, α στο μυαλό του ε, ιδεολογικά είναι τοποθετημένο προ την επανάσταση κτλ. Είναι ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έχει άλλα κουράγια και άλλες εντοχές να υπομείνει αυτό που έχουν σχεδιάσει αυτοί που το έχουν, θα έχουν σχεδιάσει όλα αυτά τέλο πάντων. Δεν θα, δεν θα βγει αυτό το σχέδιο. Είναι, θα θα υπερισκεί στο έστρα την επιβίωση των ανθρώπων. Δεν θα απο... να με... το επόμενο. Και με αυτή την ευχή α πούμε, ελπιδοφόρα, ε... να περάσουμε στο επόμενο τραγούδε, το οποίο είναι σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ταιριάζει με αυτά που λέγαμε πριν, ε, Καιρό Να Δει είναι ο ένα του τίτλο. Σου είπα ψέματα είναι ο άλλο τίτλο. Mm -hmm. Και ταιριάζει πάρα πολύ στη, με τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και με πολλέ άλλε κυβερνήσει. Η σημερινή κυβέρνηση τη χαρακτήριση σε μια τελευταία του συνέντευξη που έδωσε τώρα πρόσφατα ο Περικλής Κοροβέση τη χειρότερη μνημονιακή κυβέρνηση mm -hmm. που έχει περάσει στη χώρα. Γιατί ακριβώ mm -hmm. ξεφτινίζει την αριστερά αυτή η κυβέρνηση. Mm -hmm. Ξεφτυλίζει mm -hmm. αγώνε. Διαλύει αυτό που όντω υπήρχε το ηθικό πλεονέκτημα που λέγαμε. Mm -hmm. Το mm -hmm. διαλύει, το συμφλήβη και πρέπει κάποιο να είναι πολύ χωμένο πραγματικά. Στα πράγματα ή στα κινήματα είναι να καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση, mm -hmm. ιστορικά, μάθος το οποίου ονομάστηκε. Εντάξει και οι δύο πίτριοι είναι εύστοιχοί και αν γίνει συγκερασμός τους, βγαίνει μια πολύ ωραία φράση καιρό να δεις ότι σου είπαν ψέματα. Σωστά, να με βάλεις ότι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. να το ακούσουμε. Σου <ΣΣ> είπαν ψέματα τα σήμερα σου λέει σαν κι Okay. Λοιπόν, λοιπόν, η ε, Ωραία, θέλεις και να πούμε ότι και σήμερα έχουμε την προβολή του στην Η ταινία που θα προβληθεί είναι η αβάστατη λαφρότητα του είναι. Εντάξει, μία από τις ταινίες ταυσμούς. Ήδη, Ήδη, να... Να Ήδη παίζει το soundtrack από πίσω, για να αγώσω. Ωραία. Ε, είναι η αρξιογηματική μεταφορά του μαθηστορήματος του Κούντερα mm -hmm. στην Μεγάλη Οθόνη. Οι, οι ανάλαφρες περιπέτειε ενό Τσέχου γιατρού με δύο ερωμένε του διακόπτονται από την εισβολή των ρωσικών τάγκ. Mm. Αυτό λοιπόν σήμερα στι 8 η ώρα. Στι 8 η ώρα στην πλατεία Παλαιόδημαρχείου Γλυκών Νερών. Ε, εντάξει, αν έρθετε πάρτε κάνω μια ζακετούλα. Δεν χρειάζεται, έτσι όπω είναι, είναι, είναι πολύ Άμα, ωραία. σήμερα. Αν έρθετε βάλετε μαγειό, καλύτερα <laughs> έτσι όπω την κόβουμε τη μέρα <laughs> σήμερα. Εμεί θα φουσκώσουμε πισίνα, πισίνα <laughs> που θα κάνουμε ανέμενα τι βουτιέ μα μετά από το Μαίστα. Ναι. Ακούμε το soundrack. έχουμε και ένα ευχάριστο, ευχαριντικό, Παύλα, Παρίγορο και αισιόδοξο. Ε, αυτό είναι το κάλεσμα που έχει βγει για την Κυριακή αυτή που μας έζεται 15 Μάη από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν συμμετάσχει και το 2011 στη συνέλευση του συντάγματος με το κίνημα των πλατιών κλπ. Ε, υπάρχει μια τάση να αναζωπηρωθεί τώρα αυτή η κατάσταση και να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερες γειτονιές και πλατείες. Ε, λοιπόν, και θα διαβάσουμε τώρα την, το κάλεσμα αυτό. Οι πλατείε ξαναγεμίζουν. Την Κυριακή 15 Πέμπτου στι 7 ξαναγεμίζουμε την πλατεία Συντάγματο και όλε τι πλατείε τη χώρα. Με όχι, 15 Πέμπτου ξυπνάμε. Θυμόμαστε, παίρνουμε τι ζωέ μα στα χέρια μα. Φωνάζουμε αρκετά. Ε, να πούμε εδώ ότι το. έχει αρκετά, είναι το σύνθημα σου. Μπράβο, σήμερα. ναι, βίαιση αρκετά με ελληνικά κεφαλαία. Χάσταγκ". Ε, Τέλο πάντων, εσεί τα ξέρετε αυτά. Αρκετά στα μνημόνια τη εξαφλίωση, τη υποτέλεια και τη τροποποίηση, φωνάζουμε αρκετά σε νέου και παλαιού μνημονιακού που προσπαθούν να μα πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Φωνάζουμε αρκετά στην καταστροφή του κοινωνικού κράτου, στο ξεπούλημα τη δημόσια περιουσία, στη φοροεπιδρομή, στι κατασχέσει, στην ανέχεια και την υποδούλωση. Φωνάζουμε αρκετά στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πονάζουμε αρκετά στην καταστροφή της χώρας μας. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια αφήνισης, δημιουργήστε παρόμοιες εκδηλώσεις στις κεντρικές πλατείες των πόλεων σας και στείλτε μας τα link ώστε να προσθέσουμε στον χάρτη των κινητοποιήσεων. Ναι, ε, ναι. Επίσης, να πούμε ναι. ότι σήμερα πέντη γίνεται ένα μάζεμα αυτού του πρόσκαιρου συντονιστικού, ε, του Αρκετά, σε ένα χώρο στα Εξάρχεια. Ε, δεν θυμάμαι την ακριβή διεύθυνση, να το δούμε λίγο και να το πούμε. Ναι, όσους... ρεξιδοχάδι. Ε, ωραία, σε όσοι άνθρωποι σα ενδιαφέρει και συμμετέχετε σε κάποια ε, συνέλευση γειτονιά κλπ. Έλα πάνω, κάνε το κείμενο σου. Ε, μπορείτε να πάτε εκεί για να μοιραστούν κάποιε δουλειέ, κάποιε εργασίε που πρέπει να γίνουν και την οργάνωση αυτή τη συγκέντρωση στην Κυριακή που μα έρχεται σε 7,5 ώρα. Ε, σε λίγο επανερχόμαστε για να σα πούμε που ακριβώ είναι αυτό το που θα γίνει αυτό το μάζεμα. Je ris de tous ces sentiments dont mon cœur est lancé. Ah, Έλα, λοιπόν, το ναι, το, το μάζεμα αυτό το, για το προσωρινό συντονιστικό ας πούμε του αρκετά στην Αθήνα θα γίνει σήμερα σε 7,5 ώρα το Πολιτιστικό Κέντρο Ντορθογεύσκη κολλέπει 14 εξάρχεια για να συζητηθούν λεπτομέρειες για την Κυριακή και να μοιραστούν ρόλοι και εργασίες. Ρο, με εξήγω διάβαζα ρολόι και να μοιραστούν οι Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ακριβώς εννοεί και λόγο παίρνει δεν γήμερα Ναι, εντάξει, Υπάρχει μια τάση γενικά να το πείτε στον πλατεία. Συμμετέχουμε όσο πιστεύουμε σε αυτό, συμμετέχουμε, αλλά πάντα έχοντα υπόψη μα μην ξαναπέσουμε στα ίδια παλιά λάθη, στο λάθη του 2011. Μην ξανακάνουμε ανθρώπου, μην ξαναδημιουργήσουμε καριερίστε μέσα τη πλατεία. Μην, ξαναδημιουργήσουμε... μην ξαναδημιουργήσουμε πάλι αναχώματα. Πάμε με άλλα μυαλά, ελπίζουμε αυτή τη φορά. Τουλάχιστον εμεί επιδιώξουμε να πάμε με άλλα μυαλά. Άλλα. Ε, να χαιρετήσουμε, Βεβαίω να χαιρετήσουμε του φίλου και τι φίλε μα. Ακοούσαμε ότι θα... λόγω του ότι την Κυριακή αυτή θα υπάρξει η συγκέντρωση στο Σύνταγμα δεν θα γίνει αισθιανομία. Έτσι ε, δεν είναι πάνω. Ποια είναι θενομαι, δε, θα... ναι, θα σχόλια, η αισθιανομία, ναι, έλα ναι. Δεν θα θέμα, υπάρχει εκπομπή. έλα Μωρέ, ναι. Εδώ δεν στέλνουν σχόλια οι φίλοι. Άρα δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα που δεν θα γίνει αίθουσα ε, Εντάξει, να μην κλαπίσουμε <laughs> τώρα στον αέρα που <laughs> <laughs> θα κλείσουμε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, χαιρετούμε. Θα λέμε πάλι Πέμπτη, 3 ώρα, στο Max Gemini. Γεια σας. Καλό πολύ. When we are And when my pack seems more than I can hold My love for you, in use my might I'm warm again, my pack is light It's you, Lily Marlene It's you, Lily Marlene Το δάσο ακόμα στο Να το εκείνο. I look around. Να το Every sight and every sound. Α πούμε, μένα με σκανδαλίζει όταν οι γυναίκες τους ναούς πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά από όνοι άντρες έχουν φτάσει του σημείο οι ιερείς να αναρτούν ταμπέλες και σε μοναστήρια ότι είναι θέσεις ανδρών είναι μια αρχή Δεξιά μπαίνουν οι άντρες, αριστερά μπαίνουν οι γυναίκες Μια γυναίκα θα είναι τελείως δίπλα στον άντρα Μπορεί να είναι μια κουβέντα να το σκανδαλίσει λογικά με τη δική λογική δεν θα πρέπει προ... να υπάρχει ανθρωπότητα Καθόλου Ακόμη και η τεκνογωνία και ο γάμος είναι αμαρτωλές οι καταστάσεις Η βγει. Συνασπουμένα κάνω και Ξέρετε πόσες φορές την και βλέπω να τα μας. και μου να πιάσω αυτού τους μαύρους και να πάρω όλα τα σιδήγια να χτυπήσω να τα σπάσω το κεφάλι τους. Χτύπα, Χτύπα σαν That I must believe in it. And it's the way You call out my name In the day is nearly done And I don't know if you're illusion Don't know if I see truth But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the yeah. Everywhere I look around Love is in the end. Every sight and every sound And I don't know if I'm be foolish Don't know if I'm be wise But it's something that I must believe in And that's the when I look in your eyes